Στίχυ 57 ω 62. Χρειάζεται τελεία αυτά πάρμηση. 57. Και συνέβη ενώ αυτοί οι επίγαιναν στο δρόμων, είπε κάποιο προ αυτόν Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν υπάρχει. 58. Και ο Ισού είπε προ σε αυτόν: Ελεπούδε έχουν φωλεά και τα πεντά του ουρανού έχουν μέρη που κορνιάζουν Ο δέχιο του ανθρώπου δηλαδή εγώ που εγεννήθηνα από μόνη την Παρθένων και είμαι ο κατεξοχήν και γνωστός εκ της υποσχέσεως του Θεού προς τον Αδάμ άνθρωπος, δεν έχει που να ακουμβήσει την κεφαλήν του. Μην περιμένει λοιπόν κι εσύ σωματικάς ανέσεις και αναπαύσεις, αλλά λάβε τας αποφάσει σου ο εκ προτέρου ότι η ζωή των ακολούθων μου είναι γεμάτη αποστερήσει και θυσίας όπω η δική μου. 59. Είπε δε ο Ιησούς εις κάποιον άλλον. Ακολούθημη. Αυτό δε είπε, Κύριε, δώσ' μου την άδεια να απέλθω και να θάψω πρώτον τον πατέρα μου και ύστερα να σε ακολουθήσω. 60. Ο Ισού όμω, διαβλέπαν ότι ο μαθητή εκείνο εκινδύνευε να εμπλέξει κληρονομικά διαμάχα που θα του εψύχραναν τον Ζήλον, είπε προ αυτόν, Άφησε του συγγενεί σου, οι οποίοι φαίνονται μένουν ζωντανοί, πράγματι όμω λόγω τη απιστία των είναι πνευματικός νεκροί. «Να θάψουν τους νεκρούς που είναι οι δικοί των, διότι και αυτοί εναπιστεί απέθανον». Σιδε πήγαινε μαζί με αυτούς που πρόκειται με το λίγο να αποστήλο και δια του κηρύγματός σου διάδεδε την είδηση ότι με το λίγο εγκαθιδρίαται και επί τη γης η Βασιλεία του Θεού». 61. «Είπε δε και κάποιο άλλος, θα σε ακολουθήσω κύριε, αλλά δώσ' μου την άδεια να αποχαιρετήσω πρώτον εκείνους που είναι στο σπίτι μου». 62 είπε προ προς Αυτόν ο Ιησούς. Κάθε ένα που έβαλε το χέρι του επάνω εισαλέτρη και βλέπει στα πίσω και όχι προς το μέρος το οποίο πρόκειται να οργώσει δεν είναι κατάλληλο διαγεωργός. Έτσι και εκείνος που εκλήθη στην διακονία του Κυρίου πρέπει να βλέπει πάντοτε εμπρός στο πνευματικό του έργο και να ξεχάσει ολοτελώς τα σωματικά και υλικά διότι άλλο δεν θα μπορέσει να κρατήσει δια τον εαυτό του στερεά την βασιλεία του Θεού και να εργαστεί αποτελεσματικός προς διάδοση αυτής και στους άλλους.